βιωτικά αναγνώσματα από την ηχητική βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς. Η Λένα Πολατσίου διαβάζει το διήγημα της Νίκης Μπλούτη εκείνη την ημέρα από τη συλλογή διήγημάτων της άδιαφολιά Φωλιά που εκφόθηκε από τις εκδόσεις Φίλδυση το 2019. Από τη μέρα, στη 17χρονη Βασιλική, 17 χρόνια βασιλικη 17 νοεμβρη για τη μάνα ο χρόνος από εκείνη τη μέρα είχε μια μέρα λιγότερη. Κάθε χρόνο αυτή τη σημαδιακή μέρα δεν ζούσε, δεν υπήρχε για κανέναν, κατέβαζε το μαύρο μαντήλι. Σκέπαζε το πρόσωπό της μέχρι κάτω και μυρολογούσε. Δεν ήθελε να βλέπει ούτε να ακούει κανέναν. Μονάχα θυμόταν. Ήταν μεσημέρι γύρω στις 12, 17 Νοέμβρη 1973. Γείτονε και φίλοι είχαν μαζευτεί στο σπίτι μας για να παρακολουθήσουν από την ταράτσα τα επεισόδια στη φλεγόμενη Αθήνα. Η μάνα ανεβοκατέβαινε συνέχεια τις σκάλε πλανταγμένη. Είχε τον ούτη στο τηλέφωνο, μη χτυπήσει και δεν προλάβει να το σηκώσει. Περίμενε τηλέφωνο από τον Αργύρι μας, που είχε κατέβει στο ζαχαροπλαστείο για δουλειά, από τα χαράματα. Εκείνη τη μέρα, από το φόβο για τα επεισόδια της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, ο πατέρας δεν άφησε την Κατερίνα μας να πάει στη δουλειά. Βοηθούσε και αυτή στο ζαχαροπλαστείο. Σηκωνόταν πάντα μαζί με τον Αργύρι μας και έφευγαν ξημερώματα με τα πόδια. Ο πατέρας πήγαινε αργότερα, είχε ένα πρόβλημα σοβαρό με το πόδι του και τον αν η μάνα μου και τα αδέρφια μου. Δεν ήθελαν να κουράζεται. Εκείνη τη μέρα η χαρά μου ήταν μεγάλη επειδή θα είχα την αδερφή μου όλη τη μέρα κοντά μου. Ήμουνα η μικρότερη στην οικογένεια και η πιο χαϊδεμένη. Ένιά χρονό κοριτσάκι με κοτσίδες εγώ και η Κατερίνα μας τα 17 της. Σαν εράιδα φάνταζε στα παιδικά μου τα μάτια. Η δική μου αγαπημένη νεράιδα που με φρόντιζε περισσότερο και απ' τη μάνα. Κάθε μέρα περίμενα με αγωνία πώς και πώς να γυρίσει απ' τη δουλειά για να χωθώ στη μυρωδάτη αγκαλιά της. Της άρεσε πολύ να μου πλέκει κοτσίδα στα μαλλιά, να μου λέει παραμύθια για μάγισσες και πριγκίπισσες, να μου τραγουδάει, να μου μαθαίνει χορό, να με βοηθάει κρυφά στις ασκήσεις που με δυσκόλευαν. Δεν βαριόταν ποτέ μαζί μου. Πάντα θα έβρισκε ένα τρόπο για να περάσουμε όμορφα την ώρα μας. Ήταν το καμάρι της μάνας μας και η αδυναμία του πατέρα. Εκείνη τη μέρα όλοι ήταν αναστατωμένοι και ανήσυχοι. Ένας φόβος είχε φωλιάσει στα μάτια τους και στις καρδιές τους. Η Κατερίνα μας, ανήσυχη και αυτή για τον αριγύρι που δεν επικοινωνούσε μαζί μας, έπαιρνε από πίσω τη μάνα που ρωτούσε όποιον έμπαινε στο σπίτι, γείτονα ή φίλο, αν απάντησαν πουθενά τον αδερφό μου. Το μεσημέρι η ταράτσα του σπιτιού είχε γεμίσει από κόσμο που παρακολουθούσε τα επεισόδια από ψηλά. Η μάνα δεν μ' άφηνε να ανέβω κι εγώ κοντά τους, αλλά η Κατερίνα, μόλις είδε τα δάκρυα να γυαλίζουν στα μάτια μου, με τράβηξε αμέσως την αγκαλιά της για να με ησυχάσει και μου υποσχέθηκε πω όταν έρθει ο αργύρης μας, θα κι οι μαζί. Έμεινα έτσι κλεισμένη στο δωμάτιο, να παίζω με μια κούκλα μέχρι να εμφανιστεί ο αδερφός μου κι όλα να γίνουν όπως πριν. Είχα κι εγώ ένα πλάκωμα στο στήθος μου, μια στενοχώρια ανεξήγητη που δεν μάφηνε να ανασάνω. Εκείνη τη μέρα έχασα τον άγγελό μου, δίχως να το καταλάβω. Όλοι ανησυχούσαν για τον αργύρη μας που δεν είχε γυρίσει ακόμα σπίτι και ξαφνικά όλοι φώναζαν το όνομα της Κατερίνας. Το ουρλιαχτό της μάνας μου από την ταράτσα μου τα πόδια. Σηκώθηκα ταραγμένη από το κρεβάτι και από το φόβο μου δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Ο σπαραγμό της μάνας συνέχισε να μου τριπάει τα αυτιά και μέχρι να τα καταφέρω να φτάσω στην κουζίνα, οι μισοί γείτονες είχαν ήδη κατέβει αναστατωμένοι, αλλά οι δικοί μου όλοι έλειπαν. Μέσα στη φασαρία και στην ταραχή, Έψαχνα με τα μάτια να διακρίνω τη φιγούρα της Κατερίνας μας για να μπορέσω να ηρεμήσω. Φοβόμουν πως κάτι άσχημο είχε συμβεί στον Αργύρι, γι' αυτό υπέθετα πως σουρλιάζε η μάνα μας. Όσο κι αν έψαξα όμως, όσο κι αν την καρτερούσα, η αδερφή μου δεν γύρισε ποτέ κοντά μου. Η Κατερίνα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πειρά στρατιωτική φρουράς που ενέδρευε σε ταράτσα κοντινού κτηρίου. Σοριάστηκε στην ταράτσα μπροστά στα μάτια όλων. Ο Αργύρης μας μόλις είχε φτάσει. Την άρπαξαν αμέσως όλοι οι άντρες στα χέρια τους και τη μετέφεραν κατευθείαν στον Ευαγγελισμό. Κοντάκι μάνα μας να ουλιάζει και να σπαράζει από τον πόνο. Δυο ώρες αργότερα τους ενημέρωσαν ότι πέθανε. Ο Αργύρης ζητούσε απεγνωσμένα τη σφαίρα. Γύρευε να τιμωρήσει τους ενόχους. Χτυπιόταν και φοβέριζε μα Κανένας δεν του έδινε σημασία. Τη σφαίρα δεν τη δώσαμε. Εκείνη τη μαύρη μέρα χάσαμε τον άγγελό μας και όπως έμαθε ο Αργύρης αργότερα πολλοί άνθρωποι έχασαν δικούς τους που δεν ανήκαν στους εξεγερθέντες ήρωες του Πολυτεχνείου αλλά ήταν άτυχοι περαστικοί που έφυγαν από αδέσποτε σφαίρες. Ακόμα και ένα πεντάχρονο άγγελούδι που περπατούσε με τη μητέρα του στη λεωφόρο παπάγου ζωγράφου τραυματίστηκε θανάσιμο στο κεφάλι από πειρά στρατιωτικής περιπόλου. Ο πόνος ενός χρονού παιδιού δεν περιγράφεται με λέξεις. Ούτε ο πόνος του γονιού που χάνει το σπλάχνο του. Αυτός ο πόνος της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου παρηγοριά δεν έχει και ούτε μερώνει με ποτέ. Η μάνα μας έφυγε την ίδια μέρα με την Κατερίνα μας μετά από δέκα χρόνια. 17 Νοέμβρη 1983. Ο Αργύρης, στα χρόνια της μεταπολίτευσης, με έπαιρνε από το χέρι κάθε τέτοια μέρα και κατεβαίναμε στη γιορτή του Πολυτεχνείου να αφήσουμε ένα λουλουδάκι για αυτά τα παιδιά που έφυγαν στην πρώτη του νιώτη στο όνομα της ελευθερίας. Αφήναμε και ένα για το δικό μας λουλούδι που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Τα τελευταία χρόνια δεν κατεβαίνουμε. Τιμάμε με το δικό μας τρόπο την Κατερίνα μας, απλά, όπω η μάνα μας, με ένα βουβό λόι που ξεχυλίζει από την ψυχή. Η ζωή μου σημαδεύτηκε από εκείνη τη μέρα που έχασα τον άγγελό μου. Δεν υπάρχει βράδυ όλα αυτά τα χρόνια που να μην έρχεται στον ύπνο μου να μου κρατήσει συντροφιά. Είναι ακόμα όμορφη, όπως τότε. Ένας άγγελος είναι, η δική μου νεράιδα, που δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη μου και από την καρδιά μου, όσα χρόνια και αν περάσουν.